Χριστή εκ νεκρό θανάτον, θανατο, θανάτον πάτησας και Κυριακή ήταν διαβάσαμε στο Ευαγγέλιο την θεραπεία του τυφλού όπου ο Κύριος τον πλησίασε από τότε που γεννήθηκε ήταν τυφλός τον πλησίασε και εφόσον ο Κύριος λέει έκανε πυλό με το χώμα το άλυψε στα μάτια του και του είπε να πάει να το πλύνει στην του Σιουλοάμ για να γίνει καλά. Κι αυτός υπήκουσε σε αυτή την τρελή εντολή και έγινε καλά. και επειδή θεραπεύτηκε η μέρα Σαββάτου αναστατώθησαν οι άνθρωποι θρησκευτικοί της εποχής εκείνης και ζητούσαν να μάθουν ποιος έκανε καλά τον τυφλό και γιατί θέλησε ε, και γιατί ακολούθησε αυτήν την διαδικασία και τότε μπήκε σε μία διεργασία να ρωτάει γιατί άκουσε αυτόν τον λόγο και ο τυφλός δεν είναι καθόλου σημασία γιατί το σημαντικό έγινε ότι έγινε καλά και ο Κύριος τον έκανε καλά και δεν τον ένοιαζε αυτόν να μπει σε μία διαδικασία ορθολογισμού ποιος έχει δίκαιο ή άδικο αλλά το σημαντικό για αυτόν ήταν ότι έλαβε την εμπειρία της θεραπείας όταν ο άνθρωπος δεν έχει γνώση της αγάπης του Θεού δεν έχει εμπειρία της χάριτος του Θεού εξαντλεί όλη την διαδικασία της σχέσεως στο, στους θρησκευτικούς τύπους στους θρησκευτικού νόμους αλλά όταν έρθει η Χάρης φεύγει ο τύπος φεύγει και ο νόμος. Ε, Όμως ήταν σκανδαλιστικό είναι σκανδαλιστικό για έναν άνθρωπο που μένει στους τύπους η Χάρης. Οπότε έρχεται ένας διάλογος <σχυθυνίδη> κυνηγούσαν θαρείς κυνηγούσαν οι, οι θρησκευτικοί άνθρωποι των ε, τυφλών και ε, και να του λυθεί η απορία. Ε, όπου υπάρχει η χάρη του Θεού, ανατρέπονται όλα αυτά τα συστήματα τη σκέψη και του τύπου. Και όταν ερωτήθηκα, ερωτήθηκε πάλι ο τυφλό να του πού περισσότερα πράγματα, αυτό με λίγα λόγια λέει: Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Δεν ξέρω ποιο ήταν αυτό, αλλά με έκανε καλά. Και όταν ο κύριο το συνάντησε. Και τον ρώτησε αν πιστεύει και λέει: Ποιο είναι αυτό που μπορώ να πιστέψω, είναι αυτό που σου μιλά και σε έκανε καλά. Και λέει: Πιστεύω. Δηλαδή, άλλο πράγμα να μιλά για την πίστη κι άλλο να πιστεύει, άλλο να μιλά για τον Θεό κι άλλο να μετέχει στην αγάπη του Θεού, άλλο πράγμα η θεωρία κι άλλο η πράξη, η οι Ιουδαίοι στον διάλογο αυτό μείνανε στην κουβέντα, μείνανε σε αυτά που μάθανε, μείνανε στου θρησκευτικού τύπους αλλά ο τυφλός είχε εμπειρία της αγάπης του Θεού. Δεν ξέρω ρε παιδιά τι λέτε αλλά εγώ ένα πράγμα είδα, γεύτηκα ότι ο Θεός μου καλά, μου έδωσε το φως. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε και τι λέτε τα μυαλά σα και θεωρίες σας, αλλά εγώ είδα, γεύτηκα, ψηλάφισσα. Επομένως η έννοια της διακρίσεως του να διακρίνουμε τι είναι του Θεού και τι όχι δεν είναι υπόθεση τόσο ικανότητας να ερμηνεύουμε τα θρησκευτικά πράγματα όσο εμπειρίας της αγάπης του Θεού, μετοχή στις ενέργειες του Θεού. Αλλά πώς γίνεται αυτό το πράγμα για να μπορεί ο άνθρωπος να έχει αυτή τη διάκριση προηγείται η κάθαρση και η κάθαρση γεννάται μέσα από τη μετάνοια και τη συντριβή η μετάνοια οδηγεί στη συντριβή στην κάθαρση και ε, μετά την κάθαρση έρχεται ο φωτισμός και η δυνατότητα να διακρίνουμε την αλήθεια από το ψέμα το θέλημα του Θεού στην προσωπική μας ζωή. Άλλο λοιπόν θεωρία και άλλο πράξιο. Αλλά πώς μπορεί να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία της μετανοίας εφόσον ακολουθήσουμε την υπακοή. Την υπακοή όχι σε αυτό που φαίνεται σε μας σωστό σε αυτό που μπορεί να μας πει ο Θεός και να μη μας φαίνεται σωστό. Φαινόταν σωστό να του πει βάλε πυλό και πάει να πληθείς την του Ιουσιλώαμ, η, η, η, η, η, η λογική αυτό δεν το αντέχει. Η αν δεν σταυρωθεί η λογική μας δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική μετάνοια. Η μετάνοια είναι τότε η υπόθεση ακριβώς δικής μας ενέργειας, ενεργοποίηση στο δυνατότητο μας και όχι άνοιγμα προς τον Θεό. Του λέει αυτό το παραλαβό, δηλαδή πρέπει κανείς να ξεκινήσει από την υπακοή σε αυτό που μπορεί να παραξενεύει μας και αυτό που λέει ο Θεός να οδηγηθεί ο άνθρωπο με αυτόν τον τρόπο στη μετάνοια στην άσκηση, στη συντριβή, στην κάθαρση της καρδιάς και μετά στο φωτισμό για να διακρίνει τι είναι αγαθό και τι όχι. Γιατί ο νους αλλά και όλες οι φυσικές λειτουργίες του ανθρώπου εφόσον δεν έχουν καθαρθεί Δηλαδή δεν έχουν μπει στη δεκασία μετανοίας της ταυρικής οδού να παραδοθούν στον Θεό. Είναι υποπτες Δεν μπορούμε να, υποστη... να εμπιστευτούμε ούτε το νου μας, ούτε την καρδιά μας αν δεν έχουμε μετανοήσει βαθιά. Ναι. Χρήγορα να μην το μαυρίσω. <κυρίζει> λοιπόν όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, μέσα στα πάθη, όταν ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στην αμαρτία και μέσα στα πάθη, δεν μπορεί να εμπιστευτεί το λογισμό του. Μπορεί να βρίσκει πολλά πράγματα, αλλά ακόμη οι δυνατότητες των φυσικών λειτουργιών του ανθρώπου φτάνουν μέχρι στον φυσικό άνθρωπο. Δεν μπορεί να φτάσει στην γνώση την πνευματική. Όταν βεβαίως ο άνθρωπος είναι μέσα στα πάθη βαθιά μπορεί να παλαβώσει και αυτό ο ίδιος ο νους του και να μην μπορεί να αντιμετωπίσει και τα απλά φυσικά πράγματα. Τα όρια λοιπόν του νου είναι μέχρι τα όρια της φύσεως για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει στην πνευματική γνώση πρέπει όχι να είναι έξυπνος όχι ευαίσθητος να είναι συντητριμένος να αρχίσει πολλά δάκρυα προσευχής να μάθει αυτόν τον δρόμο της ασκήσεως τον την οδόν του Σταυρού για να μπορέσουν να θεραπευτούν οι αισθήσει του και να μπορεί να γίνεται δεκτικός ο άνθρωπος του φωτισμού του Θεού για να διακρίνει το αγαθό από το κακό γιατί ο φυσικός άνθρωπος μπορεί να καλλιεργηθεί και η καλλιέργειά του τον οδηγεί μέχρι και πάλι όχι εκ του ασφαλούς να ερμηνεύει να κατανοεί τα φυσικά γεγονότα να κατανοεί τον ψυχικό άνθρωπο το πνευματικό γεγονός είναι κατάσταση του φωτισμού του Θεού και σημαίνει αποκατάσταση των λειτουργιών μας μέσα στο γεγονός της μετανοίας και της συντριβής. Γι' αυτό ξεκινάει κανείς από την παλαβομάρα δηλαδή ξεκινάει κάτι αν δεν έχει ο άνθρωπος την δύναμη να δεχθεί το φαινομενικά μη λογικό του Θεού δεν μπορεί να προχωρήσει αν τον άνθρωπος δεν έχει την ταπείνωση να δεχθεί το φαινομενικά μη λογικό του Θεού λογικό κατά τον φυσικό άνθρωπο δεν μπορεί να προχωρήσει παραπέρα και εδώ στην περίπτωση του γεγονό, του του τυφλού έχουμε τον θρησκευτικό άνθρωπο που υποβαθμίζει το πνευματικό γεγονός σε ένα ψυχολογικό γεγονός υποβαθμίζει το γεγονός της εμπειρία του Θεού, θέλει να το ερμηνεύσει με τη δική του λογική ενώ ο Λόγος του Θεού είναι κάτι άλλο είναι αποκατάσταση της οράσεώς μας η αποκατάσταση λοιπόν της οράσεώς μας είναι αυτό που γεύεται ο άνθρωπος μέσα στη σχέση του με τον Θεό για να δεις φως πρέπει να είσαι τυφλός δεν μπορεί ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην πνευματική γνώση αν δεν γίνει τυφλός. Αν δηλαδή θέλουμε να δανείσουμε των φυσικών μας φωτισμών, των δυνατοτήτων μας για να αποδεχθούμε, να κατανοήσουμε την πνευματική γνώση θα είναι μία ψευδέστηση γνώσεως αλλιώς κατανοεί αυτός που ομιλεί για τον Θεό και αλλιώς αυτός που γεύεται τον Θεό γι' αυτό υπάρχει μία σύγκρουση των θρησκευτικών ανθρώπων που δεν γεύονται τον Θεό απλώς τον κατανοούν μέσα, στη θρησκευτικ... μέσα στο θρησκευτικό του σύστημα και άλλο αυτού που λέει δεν ξέρω πιστεύω, ήρα, γεύτηκα έλαβα πύραν του Θεού μέσα από την θεραπεία που μου χάρισε και μου έδωσε το φως. Έτσι λοιπόν, αυτό σημαίνει διάκριση. Η διάκριση είναι αυτό το χάρισμα που δίδει ο Θεός στον άνθρωπον για να διακρίνει πίσω από το φαινόμενο ποια είναι η αλήθεια. Γιατί κάτι που για μας μπορεί να φαίνεται λογικό, για τον Θεό να μην είναι λογικό. Και κάτι που για τον θεό να είναι εύλογο για μας είναι παράλογο. Κάτι που για την συνήθεια της ανθρωπίνης λογικής να φαίνεται δίκαιο να είναι άδικο για τον θεό. Και κάτι που είναι δίκαιο για τον θεό να είναι άδικο για τους ανθρώπους και να είναι σκανδαλιστικό. Άλλο θρησκευτικό θρησκευτικός άνθρωπος και το σύστημά του άλλο ψυχολογικό ψυχολογικός και το σύστημά του και άλλο ο πνευματικός άνθρωπος ο οποίο πάσχει τα θεία, μέσα στο μυστήριο της συντριβής και της μετανοίας του και της προσωπικής αναζήτησης της προσευχής να δούμε λοιπόν μέσα σε αυτό το πνεύμα πως αναφέρεται κάποια σημεία του Αγίου Άγγλος Κλίμακος στους λόγους του Περιδιακρίσεως να δούμε καταρχήν πως ονομάζει πως περιγράφει τον όρο διάκριση; λέει διάκρισης στους μέναρχαρίους σε αυτούς που κάνουν τα πρώτα βήματα της πνευματικής πορείας είναι η ορθή επίγνωσης του εαυτού των να γνωρίζουμε τις αμαρτίες μας, τα πάθη μας, τον εαυτό μας να μην ονομάζουμε την αρετή αμαρτία και την αμαρτία είναι αρετή. Διάκριση λοιπόν στους μεναρχαρίους είναι η ορθή επίγνωσης του εαυτού των, στους μεσαίου είναι η νοερά αίσθησης η οποία διακρίνει αλάνθαστα το πραγματικό αγαθόν από το αντίθετό του κακό. Άρα η διάκριση του καλού και του κακού δεν είναι υπόθεση ορειμότητος διανοητικής που ο κόσμος κακός ονομάζει πνευματική οριμότητα. Αλλά είναι πνευματική ορειμότητα με την έννοια την αγιοπνευματική. Δηλαδή χρειάζεται φωτισμός Θεού για να διακρίνουμε το καλό από το αγαθό. Και όχι θεωρητικά, στην πράξη, στη ζωή μας, στα προσωπικά γεγονότα. Άλλο τι φαίνεται για μένα, τι μου φαίνεται ορθόνη στη λογική μου και δίκαιο και άλλο πιο πραγματικά είναι. Αυτό είναι κατάσταση διακρίσεως στους μεσαίου. Στου δε τελείου είναι οι γνώσεις που έχουν από έλαμψη νέλαμψη και η οποία έχει τη δύναμη να φωτίζει πλήρως με τη λάμψη της και όσα σκοτεινή υπάρχουν μέσα στους άλλους και τα δικά μας και εις τους άλλους άρα η υπόθεση της διακρίσεως είναι η δώρα του Θεού και τα δώρα του Θεού αποκαλύπτονται στους ταπεινούς άρα η έξυπνοι οι αυφείς είναι λιγότερο νοδεκτική αν δεν υπάρχει μεγάλος αγώνας ταπεινώσεως μέσα τους των το φωτισμών του Θεού. Γιατί γνώσης φυσικά τον Αποστολό Παύλο οδηγεί στην έπαρση, στον εγωισμό. <στηνίκηση> Άρα χρειάζονται, χρειάζεται περισσότερος αγώνας ταπεινώσεως εις τον άνθρωπο που έχει μία ευφυΐα φυσική ή καλλιέργησε. Καλυεργή, καλυε, κατάσταση την οποία καλλιέργησε για να γίνει δεκτικό της γνώσης του Θεού άρα είναι ένα ακόμη πρόσθεσος λόγος να αρνούμεθα την, κα, την κρίση τον άλλον ανθρώπο γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις άλλο μπορεί να φαίνεται για μας καλό και άλλο να είναι για τον Θεό για να δω ένα άλλο σημείο το οποίο μπορεί να είναι φωτίστο το είχα βρει μου έκανε εντύπωση Δέστε τι λέει εδώ Μερικοί λέει δεν γνωρίζω, δεν, μερικοί δεν γνωρίζω πώ, ούτε άλλωστε συνηθίζω να εξετάζω υπερήφανα του Θεού τα δώρα. Εκφύσεως έχουν κλείσει προ την εγκράτεια ή την ησυχαστική ζωή ή την αγνότητα ή το απαρησίαστον απαρησία, να μην έχω απαρησία με τον άλλον άνθρωπο και με τον Θεό ή την πραότητα ή την κατάνοιξη. Και υπάρχουν άλλοι που έχουν σε αυτές τις αρετές αντίπαλων την ίδια την φύση τους και αναγκάζονται να εκβιάζουν όσων μπορούν τον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτούς λέει, δέστε τι λέει, αν και κάποτε νικόνται, τους εκτιμώ περισσότερο από τους πρώτους, διότι είναι βιαστέ της φύση των. Άρα ενώπιον του Θεού και μία πτώση που έγινε μετά από πολλήν αγώναν, Μπορεί να είναι πιο θεάρεστη από κάποιον που εκ του φυσικού του έχει την άνεση να μην έχει αυτή την αδυναμία για τον πειρασμό Μην καυχάσει άνθρωπε για πλούτο που απόκτησες άκοπα Γιατί έχεις το φυσικό χάρισμα Διότι ο δωρεοδότης Θεός γνωρίζοντας από πριν τη μεγάλη βλάβη Και την ασθένεια και την καταστροφή που σε ανέμενα σου εχάρισε τα στα αυτά προτερήματα για να κατορθώσει κάπως να σε σώσει. Βλέπουμε λοιπόν τέτοια τα μυστήρια και τα κρίματα του Θεού που τα αγνοούμε. Γι' αυτό δεν έχουμε προϋποθέσεις να κρίνουμε κανένα. Συνεχίζει λοιπόν ο, ο, ο, ο Άγιος Άνωσης Κλίμακος ή μιλώντας λέει κατά τρόπων γενικών τούτου αναγνωρίζεται και τούτο είναι. Γενικότερα λοιπόν μας δίνει ένα ορισμό τη διακρίσεως. Η αλάνθαστη γνώση και αντίληψη του θείου θελήματο. πότε, όχι αόριστα, σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση. Η οποία συνήθω υπάρχει στους καθαρούς κατά την καρδία και το σώμα και τι άλλο που μου έκανε έκπληξη λέει και το στόμα. Πόσο σημαντικό είναι ο λόγος που βγάζουμε και πόσο μας καθορίζει ο λόγος. Διάκριση σημαίνει συνείδησης αμόλυντη και καθαρότητα στον αισθήσεο. Για να έχει άνθρωπος λοιπόν τη διάκριση πρέπει να πολεμήσει τα πάθη του. Εμείς ζούμε την πλάνη ότι πρέπει να είναι χορτασμένος στο νού μας και τρικά είναι πεινασμένη καρδιά μας. Η πλάνη της εποχής μας είναι ότι παρεξηγεί την αντισγνώση που νομίζω ότι πρέπει να είναι χορτασμένος στο νους του και η καρδιά του, Μυστική καρδιά του ταλαιπωρεμένη καρδιά του ενώ όλος ο αγώνα μας είναι να πολεμήσουμε με τα πάθη μας και πως μπορείς να πολεμήσεις το πάθος της κοινοδοξία και της περηφάνειας όταν αναπτύσσεις ψηλές θεωρίες ενώ βρίσκεσαι ακόμα μπλεγμένος μέσα στα πάθη σου ποιο μπορεί να μιλεί περί θεού λέει κάποιο πατήρ ενώ κάθεται όπως ο Ιώβ επικοπρίας απλώς οφείλει εφόσον ως ο Ιώβ κάθεται επικοπρίας να δακρύζει, να πενθεί, να μετανοεί για να ζητεί το έλεος και το φωτισμό του Θεού επομένως αυτό είναι μια πλάνη την οποία ζούμε ακόμη και μέσα στην εκκλησία ζούμε την ψευδέστηση πως αν κάνουμε πέντε κανόνες θρησκευτικού είμαι θα εξασφαλισμένοι. Η ιστορία είναι να καθαριστεί η καρδιά μας από τα πάθη να λευκανθεί η συνείδησή μας ούτω ώστε να είναι ο άνθρωπος δεκτικός των δωρεών του Θεού Δεν είναι τυχαίο που του είπε ο Κύριος μακάρι ή καθαρή την καρδία ότι αυτή τον θεονόψοντε. Θέλει Θέλεις να δεις τον Θεόν Θέλεις να γνωρίσεις τον Θεόν Θέλεις να γνωρίσεις τα του Θεού ένας είναι ο δρόμος, Η καθαρότητα τη καρδίας. Και η καθαρότητα της καρδίας που υποθέτει μετάνια μετάνοια. Και η μετάνοια έχει και σιωπή. Η κυρίως έχει σιωπή. Η μετάνοια είναι σκλαθμός της υπάρξεώς μας για το χωρισμό από τον Θεό. Και το πένθος δεν επιτρέπει φιλοσοφίες και φιλολογίες. Ούτε συναισθηματισμούς άκερους που έρχονται να καλύψουν την καινοδοξία μας. Αυτή λοιπόν η οδός... Της μετανοίας είναι που μας δίδει τις προϋποθέσεις για να έλθει η χάρις του Θεού στην καρδιά μας. Άρα διάκριση λέγει είναι η αλάνθαστος γνώση και αντίληψης του Θεού Θελήματος. Σε κάθε καιρό και τόπο και περίπτωση. Τώρα κάποιος λέει, μα εγώ δεν έχω κάτι τέτοιο πράγμα, δεν θα λειτουργήσω το μυαλουδάκι μου. να το λειτουργήσουμε, αλλά με τη συνέστηση ότι είναι μικρέ οι δυνατότητές του με τη συνέστηση ότι μπορεί να έχουμε και λάθος και παράλληλα με τη χρήση του μυαλού μα ή της καρδιάς μας να έχουμε πάντα συγκεντρινωμένο το είναι μας στη μετάνια και στην αίσθηση ότι πάντα κινδυνεύουμε σε λάθος και αυτός ο οποίος θα μας καθοδηγήσει ο Θεός να έχουμε δηλαδή σωστή χρήση των λειτουργιών μας και αυτό θα γίνει εφόσον είμεθα εν προσευχή Χωρίς προσευχή δημιουργούνται άρρωστες, λανθεμένες ιδέες και απόψεις και για μα και για τους άλλους. Συνεχίζει λοιπόν μετά από αυτό ο Άγιος Άνησης Κλίμακος και λέει μερικά λέει είχε τρεις, τρία κείμενα περι Βρήκα μερικά κομματάκια τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Ας δούμε ένα. Πού είναι. Λοιπόν, πολλές φορές γίνεται λόγος και μέσα στην εκκλησία και μέσα στην οικογένεια και στις σχέσεις μας. Τι λόγος γίνεται ότι πρέπει αφού έχουμε αυτό το πρόβλημα να, κάνουμε αυτή την, να, να, να, να, να, να διαχειριστούμε αυτή την τακτική. Ο άλλος είναι έτσι θα τον αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Και γενικεύουμε τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχουμε και το κουτάκι μας που βγαίνει. Και δίνει το συγκεκριμένο φάρμακο. Χωρί να υπολογίζουμε την κατάσταση του ανθρώπου, τι συνθήκε, την ψυχοσύνθεσή του, τι θέλει ο Θεό, Ποιο είναι ο κατάλληλο χρόνο του για κάτι τέτοιο. Και δεν στη λέει γι' αυτό ο Άγιο Ιωάννη. Μερικέ φορέ το φάρμακο του ενό είναι δηλητήριο για τον άλλον. Μερικέ δε φορέ το ίδιο παρασκεύασμα στον ίδιο άνθρωπο, αν προσφέρεται στον καιρό του, είναι φάρμακο, αν όχι δηλητήριο. Το καταλάβαμε. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο προσέγγισης. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε το δικό μας τρόπο προσέγγισης από τους άλλους. Και τον χρόνο και το φάρμακο το απαιτούμενο. Δεν υπάρχουν γενικεύσεις σε αυτό. Ποιος θα, το, θα μας το μάθει αυτό το μυαλό μας. Η καρδιά μας ή ο Θεός. Ποιος θα, θα μας μαρτυρήσει ποιο είναι κατάλληλη στιγμή. Οι ικανότη που μας έδωσε ο Θεός θα πει κάποιο. Αλλά αυτές είναι καθα, καθαρμένες. Είναι μολυσμένες μέσα στην εμπάθεια Άρα πολλές φορές πίσω από τις περιφερές μας Που φώνεται Θεοπρεπής και Χριστόπρεπής Μπορεί να υπάρχει πάθος Να μην υπάρχει καθαρότητα στις ενέργεια μας και στις πράξεις μας Γι' αυτό χρειάζεται κανένας να είναι πάρα πολύ προσεκτικός Στην οικογένειά μας Βλέπουμε ότι το παιδί μα φέρεται με έναν άλφα τρόπο. Λέμε Α, αφού κάνει αυτό, θα τον απαντήσουμε. Και δεν σκεφτόμαστε, είναι δεκτικό. Μπορεί να ακούσει αυτή τη στιγμή ή θα αρνητικά. Ποιο είναι το φάραμε ακόμα που χρειάζεται, Ποιο είναι ο τρόπο που θα το μιλήσουμε, Δεν ομιλούμε για, για τι ίδιε περιπτώσει με τον ίδιο τρόπο. Δεν έχουμε περιπτωσιολογίε. Έχουμε πρόσωπα. Οι γενικεύσει είναι η άρνηση η τιμή του προσώπου επομένως η κάθε στιγμή ο κάθε άνθρωπος έχει έναν δικό του τρόπο και δεν μπορούμε να το μάθουμε αν δεν ζούμε εν προσευχή και αν δεν πάσχουμε να αγαπητικά με τον συνανθρωπό μας αν δεν συμπάσχουμε δηλαδή αν δούμε κάποιον σαν ένα πελάτη χριστιανός είναι να του κάνουμε κήρυγμα ή φίλος είναι αλλά ξέρει τώρα και δούμε αυτήν την αντικειμενοποίηση του προσώπου που δεν τιμούμε τον άλλο ως πρόσωπο εικόνα Θεού αλλά τον αντιμετωπίζουμε σαν περίπτωση τότε δεν υπάρχει δυνατότητα να λειτουργήσουμε σωστά γι' αυτό όταν η γνώση όταν δεν συνδέεται με το πρόσωπο δεν μπορεί ο άνθρωπος να οδηγήσει σωστά τον άνθρωπο Α λέει τα πιο σοφά πράγματα τα σοφά πράγματα πρέπει να συνδέονται και την προσωπική πραγματικότητα του άλλου ανθρώπου. Αν δεν συνδέεται λοιπόν η γνώση, η αγωγή με το πρόσωπο και πώς θα γίνει αυτό εάν είμαι εμεί συνδεδεμένοι με το πρόσωπο των Χριστόν, Συνδεόμενος ο άνθρωπος με το πρόσωπο των Χριστών προσωποποιείται η ζωή του και όλοι οι άνθρωποι τη ζωή του αποκτούν πρόσωπο και τότε γνωρίζετε τον άνθρωπο όχι ως ψυχολογική μονάδα ω ως βιολογική μονάδα Ως μονάδα πρόσωπο Δηλαδή πρόσωπο Χριστού Έτσι λοιπόν Να το έχουμε αυτό κατά νου Μην είμαι θα Βιαστική ή αργή Ή αυστηρή θυμώδης ή επίκης νοθρή η κάθε περίπτωση απαιτεί το συγκεκριμένο φάρμακο σε καθάριση στιγμή. Δεν είναι θέμα τακτικών ότι οφείλουμε να είμαστε αυστηροί ούτε θέμα τακτικών οφείλουμε να είμαστε και να έχουμε καλούς τρόπους. Αυτό είναι ψυχολογική αντίδραση. Άλλο πνευματική αντίδραση. Και θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα που λέει ο Άγιος Ιάννης Άγια... Κλίμακο. Εξίσου εντυπωσιακό Πού το είχαμε. Λοιπόν. Μερικές φορές λέει ο Άγιος Ιωάννης. Καθώς αντλούσαμε νερό από τις πηγές. Αντλήσαμε μαζί με αυτό χωρίς να καταλάβουμε και ένα βάτραχο. Παρόμοια πολλές φορές. Καθώς καλλιεργούμε τις αρετές. υπερετούμε και τις κακίες που χωρίς να φαίνονται είναι συμπεπλεγμένες μαζί τους. Είναι δυνατόν. Μαζί με τους αρετές ανάγκει η κακίαση. Πόσο παραμύθι τρώμε όλοι μας. Πόσες φορές νομίζουμε εξασκούμε αρετήν. Και εκεί είναι το πάθος μας πίσω κρυμμένο. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Για το καταλάβουμε χρειάζεται φωτισμός από τον Θεό. Δέστε πώ γίνεται. Είναι παραδείγματι. Με την φιλοξενία συμπλέκεται η γαστριμαργία. Φιλόξενίως και αρχίζουμε τα τραπεζώματα και ικανοποιούμε την ανάγκη μας και το πάθος μας ενόματι της αγάπης βεβαίως και πάλι μπορεί να συμβεί το αντίθετο ενόματι της ασκητικότητας της δικής μας γινόμαστε αφιλόξενοι και σκληροί και αγενείς με την αγάπη συμπλέκεται η την πορνεία όταν προχωρήσει κανείς με τα αγαπησιάρικα λόγια γιατί ο να είναι αγαπητικό, αρχίζουν τα κολλήματα μετά. Αρχίζουν οι διαστροφέ των σχέσεων. Ξεφεύγει το μέτρο. Εκτροχιάζεται η σχέση. Και οδηγείται ο άνθρωπο στην πορνεία. Και μάλιστα στου χριστιανικού χώρου πιο πολύ. Να εξασκήσουμε και φιλανθρωπικό έργο, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αλλά να βοηθήσουμε και τι όμορφε, όχι τι άσχημε. Του όμορφου, όχι του άσχημου. Και αρχίζει σιγά σιγά το πράγμα να εκτροχιάζεται. Χάνει ο άνθρωπος τη δυνατότητα να κρατήσει τη διάκριση και το μέτρο. Με τη διάκριση η δεινότης συμπλέκεται. Η διάκριση είναι δυνατότητα. Μα ξεχωρίσουμε δεν είπαμε. Τι είναι δεινότης πώς το περιγράφει ο συγγραφέα δέστε για να το καταλάβουμε. Πριν το χάσω το είχα για να Ναι. Δεινότηση εδώ εννοεί την ικανότητα, την πανουργία, την εφευρητικότητα. Δηλαδή μπορεί κάποιο σε ονόμα της να προβάλλει ποικίλα επιχειρήματα για να υποστηρίζει απόψει. Να δικαιολογεί ενέργειες, να καθυσυχά στη συνείδηση και άλλα. Επομένως μπερδεύεται πολλές φορές η διάκριση με την δεινότητα, δηλαδή την ικανότητα του νου να ερμηνεύουμε κατά ανθρωποντά τα πράγματα. Και να αισθανόμαστε μια ανέπαρση. Ότι εμεί τα ξεχωρίσαμε, τα αναλύσαμε και βρήκαμε και το σωστό και το λάθο. Η διάκριση όμω μπορεί να απαιτήσει οπί. Με την φρόνηση είναι η πονηρία. Ένα έχει μια φρόνηση να ξεχωρίσει τα πράγματα, πολλέ φορέ δεν πολλές φορές, η πονηριά. την Κανεί είναι πονηρό και καταλαβαίνει τι σκέψει του άλλου, την κακότητα του άλλου και η δυνατότητα να καταλάβει ότι άλλο είναι έτσι και αλλιώ. Το ονομάζουμε φρόνηση αλλά εμπεριέχει και πονηρία και κατάκριση. Με την πραότητα, τι μπορεί να μπερδεύεται την πραότητα, είναι δυνατόν η πραότητα να μπερδεύεται κάτι με την πραότητα, ακούστε πώς ασούρνει στην πραότητα. Η πραότητα συμπλέκεται με, τη, με την πραότητα η υπουλώτης και η νοθρότης. Η πραότητα, κανεί φαίνεται πράο γιατί πρέπει να λειτουργεί οπορτονιστικά, να κρατάει ισορροπίε στη σχέση. Και χάνει την καθαρότητα τη σχέση του. Όταν λειτουργεί με αυτόν τον ισορροπιστικό τρόπο, κρύβει μια κατακριτικότητα. Ό,τι άλλο δεν είναι ικανό να στην αλήθεια. Δεν είναι τόσο επαρκή στο να ελέγξει τον εαυτό του όσο εγώ. Αλλά εγώ είμαι και επαρκή με τον εαυτό μου, ελέγχω και τον εαυτό μου, ελέγχω και τον άλλο και τη σχέση των ανθρώπων η Πουλώτης είναι αυτή δια της πραότητος και η ο θρώτης. το να μην αντιδρά εκεί που πρέπει να αντιδράσει. και η οκνηρία και η αντιλογία όταν έχεις τη βεβαιότητα της αρετής σου είσαι πρός, αρχίζεις ντανκα ντανκα πάντα τη δράση. γιατί έχεις τη βεβαιότητα της αρετής σου και της αξίας σου και η ιδιορυθμία και η ανυπακοή Ποιο να υπακούσει ο πράο όταν αυτός είναι ο φορέας της ειρήνης. Και τι λέει και τι άλλο το πιο φυβρό. Και με τη σιωπή τι συμπλέκεται. Τι μπορεί με τη σιωπή. Αφού είπαμε σιωπή είναι η ταπείνωση. Η διδασκαλική υπεροψία. Λέει. Σου λέει εγώ σιωπώ. Να δώσω στον άλλο να καταλάβει. Με τη σιωπή λέει συμπλέκεται η διδασκαλική υπεροψία. Να το παίζουμε δάσκαλοι. Τους με τη στάση μας με τη σιωπή μας με την χαρά ίησης πόσες φορές νομίζομαι πως έχουμε την χαρά και τη χάρη του Θεού αλλά είναι καινοδοξία μας χαρήκαμε, συγκινηθήκαμε από κάτι που συνήθως κρύβεται η αναγνώριση από τους ανθρώπους ή η αναγνώριση από τον εαυτό μας και επίσης από αυτή η χαρά κρύβεται η ίηση, το φούσκωμα ότι κάπως θα καταφέραμε. Και πώς θα το διακρίνουμε αυτό, όταν αυτόν τον άνθρωπο τον ελέγξεις, αμέσως χάνει κάτω από τα πόδια του. Στενεχωριέται. Και τι λέει, συνεχωρέθηκα. Γιατί τον πλήγωσα. Γιατί την πλήγωσα. Γιατί πρέπει να έχουμε καλή σχέση μεταξύ μας. Δεν είναι αυτό. Απλώς συνεχωρηθήκαμε που τώρα δεν είμαι θα αναγνωρίσει θα θέλαμε. Άρα συμπλέκεται μαζί με την χαρά η ίηση. Με την ελπίδα η οκ, οκ, οκνηρία. Ε, ο Θεός είναι αγάπη τώρα. Τι να μπερδευόμαστε. Και τεμπελιάζει ο άνθρωπος. Έχουμε δύο άκρα. Ότι ο Θεός είναι αγάπη και οδηγεί το άνθρωπος στην οκνηρία ή ότι ο Θεός είναι αυστερό, δεν σώζει και οδηγεί το άνθρωπος στην απελπισία. Κοινό το αποτέλεσμα, η ραθυμία. Με την αγάπη πάλι κατάκρισης. Σ' αγαπώ, γι' αυτό θέλω να σε διορθώσω. Και αρχίζουμε Bam, Με την ησυχία, η ακηδεία και η οκνηρία. Είμαστε εσυφαστικοί άνθρωποι. Είμαστε μακριά από τα κοσμικά. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι. Και εκεί μαζί με αυτόν τον καλό λογισμό τη ησυχία και τη εσωτερική ασκήσεως οδηγείται ο άνθρωπο στην οκνηρία και στην ακηδεία, στην απραξία. Μου λέγει ένα γέροντα κάπου και δεν μπορούσα να το καταλάβω, πάλι το καταλαβαίνω. Λέει: Καλύτερα κανεί δεν είναι περήφανο παρά τεμπέλη ο υπερήφανος λέει κάτι κάνεις τέλος μπράφε κανέ χαστούκι και δεν, δεν κάνει τίποτα και μπορεί να προχωρήσει και δεν το πάλι δεν το καταλάβαινε τέλος πάντων <laughs> με την αγνότητα λέει συμπλέκεται η πικρή συμπεριφορά είμαστε παρθένοι εμείς δεν μιλάμε σε κανένα δεν κοιτάμε και έχουμε μια σκληρή συμπεριφορά το παίξουμε ότι είμαστε μακριά από τι γυναίκε. Βλέπουμε γυναίκα και αλλάζουμε βροδρόμια και κρατεβάζουμε τα μούτρα μας. Η αντίστροφα προς τους άντρε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. ο ανθρώπους να έχει την αρχοντιά τις μέση και βασιλική οδού Ούτε συν, ούτε πλή. Ούτε έλλειψη, ούτε πλεονασμό. Αλλά αυτό δεν μπορεί να κατορθωθεί ελέγχοντας τον εαυτό μας. Όλα τα ανθρώπινα συστήματα... Μαθαίνουν στον άνθρωπο διάφορε τεχνικέ. Πώ να ελέγχει τον εαυτό του, τα ψυχολογικά και τα φιλοσοφικά συστήματα. Ο Χριστό μας μαθαίνει τι, Να τον αγαπήσουμε και να αισθανθούμε την αγάπη του. Και έτσι μαθαίνουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό σε μια περίπτωση ο άνθρωπο οδηγείται στο ανέραστο και στην υπερηφάνεια και στον ανέραστο τη υπερηφάνεια. Και σε άλλη περίπτωση ο άνθρωπος οδηγείται στη συντριβή του ερωτευμένου ανθρώπου. Που ξέρει να αγαπά και να συμπάσχει. Και τι λέει τέλο, όλα αυτά ακολουθεί ω κοινών κολλήριων ή μάλλον δηλητήριο η καινοδοξία. Πόσα παιχνίδια μα παίζει αυτή η καινοδοξία, μα δουλεύει μα δουλευει αγριως Την προφυλάσσει από εδώ, σου έρχεται από την άλλη. Και στο τέλο σταματά να ασχολείσαι μαζί τη και λε: Ο Θεό να μα ελύσει. Πάλι πλεγμένος θα βρει όσο και να ασχολείσαι μαζί τη. Η καινοδοξία θα μα φύγει όταν πεθάνουμε. Πρώτα εμεί θα πεθάνουμε και τώρα θα φύγει η καινοδοξία. Όποιος ισχυριστεί ότι η αντιμετωπίζει η είναι ψεύτης. Αυτά όλα λοιπόν είναι υπόθεση της διακρίσεως που μας χαρίζει ο Θεός. Όπως λέει εκεί στη συνάντηση του Κυρίου με τον Λουκά και τον Κλαιόπα. Τι ωραία! Αυτό να το διαβάσετε. Νομίζω σε ποιο Ευαγγελισμό στο, στο καταλούκα δεν θυμάμαι. Αντιδιαβάσετε όλη αυτή, αυτή, αυτή τη συνάντηση του Κύριου με Αναστάντος Κυρίου με τον Λουκά και τον Κλεόπα, Λέει περπατούσε, τους βρήκε στον δρόμο, πηγαίνουν από την... Προσεμώους, πορεία προσεμώους. Και άρχισε να ομιλεί μαζί τους. Και δεν καταλάβει να την τους έλεγε. Άρχισε να του αναλύει, να συζητάει, δεν καταλάβει να πάει. Βέστε. Και ξαφνικά προσποιήθηκε ο Κύριος ότι θα φύγει πιο πέρα. Για να τον, για τον καλέσουνε, δεν είστε ο Κύριος. Προσποιείτε για να ενεργοποιήσει την ελευθερία μας. Κάνει υποσφύγεται που με έλα. Δεν έρχεται με το ζόρι, τόσο ευγενικός είναι. Είναι μια ευγένεια. Δεν μας θίγει, δεν μας επιβάλλεται. Άνθρωπος το οποίος θέλει να Θεό που να του επιβάλλεται, και ο ίδιο επιβάλλεται στου άλλου και είναι αυστηρό, δεν είναι εκτό Θεού. Δεν μπορεί να αισθανθεί τι σημαίνει χάρη Θεού. Θα μάθει όλα τα συστήματα να τα αναλύει, αλλά δεν θα γευτεί ποτέ τη σημαίνει χάρη Θεού. Μα δεν τον σώσω τον άλλο, άστον. Ο Θεό θα τον σώσει. Μα αύριο, μετά πριν τρία χρόνια, μετά από εκατό χρόνια, όποτε έρθει η ώρα του. Ο Θεό ξέρει. Και θα μα φωτίσει πότε θα είναι αυτό η ώρα ο Θεό. Και πώ θα το καταλάβουμε. Όταν τα λόγια μα φέρουν ειρήνη στην καρδιά του ανθρώπου και ταραχή. Όταν φέρουν ενότητα. Κι όχι χωρισμό. Και τι κάνει ο Κύριος. Προσποιείται ότι θα πάει πιο πέρα. Και τον καλούν. Και τότε τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ο Κύριος εν τη κλάση του Άρτου. Η κλάση του Άρτου είναι η Θεία Λειτουργή, η Θεία Ευχαριστία. Και λέει, ο Κύριος εγνώσθη εν τη κλάση του Άρτου και τότε άφαντος έγινε το. Και τότε διενύχθησαν οι οφθαλμοί, ανοίχθηκε τα μάτια τους να καταλάβουν αυτά που του λέγει προηγουμένω. Άρα χωρίς το σώμα του Χριστού δεν υπάρχει δυνατότητα κατανόησης να ανοιχτούν τα μάτια μας και να καταλάβουμε. Άρα χρειάζεται να γίνει ένα άνοιγμα πέρα από τον φυσικόν άνθρωπο ο πνευματικός άνθρωπος να γίνει ένα άνοιγμα να γίνει όλος ο άνθρωπος ένας οφθαλμός να βλέπει ένα αυτή να ακούει τότε μπορεί να ομιλεί να αγαπά να κινείται προ τον άλλον άνθρωπο Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ Όχι γιατί θα Συγγνώμη εντάξει Το θέμα είναι Ας το μικρόφωνο την οχλή Θα το μεταφέρω εγώ είναι κατάλαβη. Εγώ να δεις. Για πες. Πώς τα με τη χάρη του Θεού. Και γονικησία, συναισθήριες και αισκήσεις του σώματος αυτού, τη στιγμή μάλιστα που λένε ότι δώσε κάποιος την πίλη το πνεύμα και πρέπει να αγαπάτε. Σωστά? Γιατί να στις συναισθήριες και Γονικλησίε, νηστείε, εν πνεύματι. Εν πνεύματι. Είναι πραγματικό γεγονό και αυτό. Το κάνει μόνο σαν αν σώμα δεν συμμετέχει, το είναι σου. Ωραία, ωραία. Ή, για κάποιο λόγο, τι. Αν δηλαδή να συμμετέχει το σώμα, να την αγγίξει το. Είναι αντικαταστάσιμο αυτό, με κάποιο άλλο. Εσύ λάτρεψε και ό,τι βρει κάνει. Κανείς άλλος. Ναι. Εφόσον η κοινοδοξία πεθαίνει μετά από μας, ποιος δύναται να σωθεί με την κοινοδοξία στο μνήμα. Την παλεύουμε. και αν έρθει η χάρις του Θεού, την νικάει η Ξέρετε, με όλα αυτά είμαι και εγώ σε μια πορεία, γιατί λέει κάπου, δεν μπορείς να καθοδογείς ανθρώπους αν δεν έχει καθαρθεί. Και ποιο έχει καθαρθεί, ο παπά. Άλλο πρόβλημα εδώ. Η εξομολόγηση, άρχονται άλλοι να κάνουν υπακούει. Μα τι να του πει, Σου έχει φανερώσει ο Θεό. Όχι, τι γίνεται τότε. Είναι άλλο πρόβλημα αυτό. Με προβλημάτισε καιρό. Και άρχισε να δικαιολογώ τα πράγματα με τον εξή τρόπο. Λέγοντα πω η εξομολόγηση δεν είναι μόνο καθοδήγηση, είναι εξομολόγηση. Μετανοεί ο άνθρωπο και συγχωρείται οι του. Και διαβάζει την ευχή. Η είναι λίγο θολό το πράγμα. Δεν είναι εύκολο να καθοδηγήσει ψυχέ. Άλλο να λες τώρα λόγια και άλλο προσωπικά. Επομένω, θέλουμε να, εντοπ, να, να εντοπίσουμε το μυστήριο στην εξομολόγηση και αρχίσει το μυστήριο τη μετανία. Γιατί οι άνθρωποι περισσότερο έρχονται για να πάρουν μια καθοδήγηση. Όχι, είναι λάθο. Το βασικό στοιχείο είναι το μυστήριο, η μετάνοια. Και τότε η καθοδήγηση, το ότι ο παπά το μόνο που έχει να κάνει, αν δεν είναι φωτισμένο και είναι εμπαθή. Όπως ο Μίλων βάζει το κεφάλι του κάτω και πες μου Ό,τι και να πω θα βλακεία Για χάρη των ανθρώπων που έρχονται και κάνουν τον κόπο Φώτισε να γίνει αυτό που θέλεις εσύ Και πιστεύω όμως ανάλογα με τη διάθεση που έρχεται ο άνθρωπος Και την προσευχή που έρχεται λαμβάνει Χωρίς να συνειδητοποιεί και ο παπάς τι λέει Επομένως δεν είναι δυνατόν ο Θεός να αφήνει απίμαντους τους ανθρώπους ο παπάς πλέον έχει καταντήσει μία απλώς σωματική παρουσία που είναι μία μνήμη της φιλανθρωπίας του Θεού ένα δοχείο που είναι τελείω άχρηστο και χωρίς να καταλαβαίνει τι περνάει μέσα από αυτόν έχει τη χάρη στους ανθρώπου. και καμιά φορά και ο φωτισμός για τους ανθρώπους χωρίς να συναεννοεί και να κατανοεί και ο παπάς τι λέει και τι κάνει ελπίζουμε λοιπόν μόνο με αυτόν τον τρόπο να καλύπτει η χάρη του Θεού τις δικές μας ελήψεις και δυναμίες γι' αυτό και σε κάθε σχέση είναι χρήσιμο να λένε ότι δεν γνωρίζουμε και αναπιέζουν οι άνθρωποι οι δικοί μας άνθρωποι να λέμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί να κάνουμε πρώτα μια προσεύχη να λέμε στον Θεό Θεέ μου αν μιλήσω εγώ κάικε μίλα εσύ άμα θέλει. Θεέ μου αν ελέγξω και αν εγώ κάικε ο άνθρωπος καταστράφηκε έλα εσύ και, χα... και πιστεύουμε χάρη αυτού του λογισμού και αυτή τη προσευχή και χάρη τη ανάγκη του ανθρώπου και τη διαθέσεω του, ο θα δώσει. Πώ γίνεται η θεία λειτουργία και από αναξίους Γιατί να μην γίνεται και η ξομολόγηση από αναξίου και να καθοδηγούνται οι άνθρωποι για χάρη των ανθρώπων και εξαιρέσει αγάπη του Θεού. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και ο παπά που μπορεί να πει σωστά πράγματα είναι απαθή, είναι καθερμένο. Μπορεί να καθοδηγήσει και να είσαι Γιατί όλα τα κάνει ο Θεό. Ανάλογα με τη διάθεσή μας. Πώς μας ξεύγες. <laughs> <laughs> Δεν σε πρόλαβα, Έλλη. <laughs> Μέλη. Να δούμε και μερικά άλλα στιγμή που λέει ο Άγιος Ιωάννης. Κάθε πόλεμος, λέει, των δαιμόνων εναντίον μας, μπορεί κάποιος να, το, να μην τρομάξουμε, να το πούμε και κάθε πειρασμός, οφείλεται γενικώ στις τρεις επόμενες αιτίε. Ή στην αμέλεια, να το πούμε και αλλιώς, οι αμαρτία μας, οι πτώσει μας, οι πειρασμοί μα οφείλουν σε τρεις λόγους. Ή στην αμέλεια, όταν ο άνθρωπος δεν τροφοδοτείται πνευματικά, δεν είναι καλυμμένο, είναι ανοχήρωτο. Δεν μπορεί κάποιο να λέει, Α πούμε, Πώ που σε πειρασμό, δύσκολη πειρασμοί, μα είσαι και ανοχήρωτο, δεν τρέφε πνευματικά. Δεν μπορεί να ξαπλώνει και να περιμένει να νικηθεί ο πειρασμό από μόνο του. Όταν είσαι ξαπλωμένο και δεν τρεφοδοτεί από την πνευματική ζωή και δεν έχει χαρά μέσα σου, είσαι υποχρεωμένο να, να θρέψει εσωτερική ανάγκη από άλλα πράγματα. Αφού ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού, θέλει, έχει δείψει ο άνθρωπος, από μόνος, η φύση του, θέλει να φάει κάτι, θέλει να χορτάσει, θέλει χαρά, θέλει ζωή. Όταν δεν δίνεις ζωή, όταν δεν δίνεις τροφή που πρέπει, κάτι άλλο θα ψάξει να βρεις. Έτσι λοιπόν, η μία τι είναι η αμέλεια, η άλλη είναι η περηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι η βάση κάθε πτώσεως και η άλλη εξαιτία των φθόνων των δαιμόνων μπορεί ο διάβολος να δει τον αγώνα μας και να μας πολεμεί Ποιο είναι από εδώ κανείς τέτοιο, μάλλον όχι αλλά όμως παρά τα αυτά και σε κάθε μπορούμε να το πούμε και διαφορετικά μπορεί ο άνθρωπος να δείξει μια καλή αρχή μετανοίας και δει ότι κάτι κάνει κάποια βήματα τότε ο διάβολος και το πολεμήσει ενώ έχει διάθεση λέει λοιπόν τους χαρακτηρίζει ο Άγιος Ιωάννης ο πρώτο είναι ελεηνός που είναι αμελή. ο δεύτερος ο υπερήφανο πανάθλιος και ο τρίτος μακάριος μετά τον Θεό λέει ας έχουμε σε κάθε ενέργειά μας ως άγρυπνο φρουρό και ως γνώμονα να ασφαλείται συνείδησή μας σε όλες τις κατά προσπάθειέ προσπάθειές μας τρεις μα μας κάπτουν οι πούλος, οι δαίμονες καταρχή αγωνίζονται να μην καταρθωθεί το αγαθόν Μα πολεμούν το να μην κάνουμε το καλό. Έπειτα, αφού νικηθούν στο πρώτο σημείο, δηλαδή κάνουμε το καλό, αγωνίζονται ώστε το αγαθό που κατορθώθηκε να μην είναι καθόλου αθεάρεστο. Να κάνουμε και μια να μπερδευτεί το πράγμα. Όταν δε και σε αυτό το στόχο αποτύχουν οι κλέπτε, κλέπτε γιατί παίρνουν τη χαρτιά του Θεού, παίρνουν το θησαυρό μα, παίρνουν τη χαρά μα, τότε πλησιάζουν αθόρυβα στην ψυχή μα. Τσουκουτσούκου, απαλά απαλά. Και μακαρίζουν ότι σε όλα πολιτευόμεθα όπω θέλει ο Θεός Αντί, αντίπαλος του πρώτου πολέμου πως θα πολεμηθούν αυτά ο πρώτος ποιος πειρασμός να καταορθωθεί το αγαθό πως θα διαφυλάξουμε τον εαυτό μας να πολεμήσουμε τον πειρασμό και να διαφυλάξουμε το αγαθό λέγει αντίπαλος του πρώτου πολέμου είναι η συστηματική μέρημνα του θανάτου η μνήμη του θανάτου σε ενεργοποιεί σου δίνει τα οριά σου. Λες αυτές είναι οι δυνατότητες σου. Αυτό είναι το τέλος σου. Αυτή είναι η πορεία σου. Αυτός είναι ο χρόνος σου. Γι' αυτό σου δώθηκε ο χρόνος. Ενεργοποιήσου. Μείνεις εράθιμος. Μείνεις σε σακηδεία. Η συστηματική μέρη του θανάτου. Λοιπόν, τι λέει εδώ συστηματική μέρη με θανάτου. Να μια άσκηση. Καθημερινή άσκηση μπορούμε να κάνουμε όλοι. Του Δευτέρου... Που λέει, υπάρχει μετά, κάνουμε το αγαθό, και μετά έρχεται να μα κλέψει ο πειρασμό. Το δεύτερο, υποταγή και εξουδένωση. Όταν λοιπόν, ό,τι και να κάνει, ταπεινώνει τον εαυτό σου και είσαι υποτεταγμένο, όχι μόνο στον πνευματικό, και σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να σε τον πνευματικό, μπορεί να κάνει πακόγια σε οποιοδήποτε άνθρωπο. Να ζητήσουμε από τον Θεό να μα φωτίσει διαμέσου κάποιον άλλον άνθρωπο. Και να τον ερωτήσουμε από τον άνθρωπο και να δεχτούμε την απάντησή του ω απάντηση από το Θεό. Όταν υπάρχει πραγματική ταπείνωση και πραγματική διάθεση να ακούσουμε το θέλημα του Θεού και από έναν ανόητο και αμαρτωλό αν το ρωτήσουμε θα μας αφανερώσει ο Θεός. Αν υπάρχει δυναμία να βρούμε το πνευματικό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν διαφυράζει ο για τις ταπεινώσεως και τη εξουθενώσεω, εξουθενώσεως τον προστατεύει ο Θεός από το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει μέσα από την προσπάθεια να τρεις το αγαθόν. Και η προστασία λέει από την υπερηφάνεια είναι η συνεχής και έντονη αυτομεμψία. Βεβαίω, κανείς μπορεί να εκπέσει στην ταπεινοσχημία, να το παίζει ταπεινό και να είναι ταπεινόσχημα λόγια. Τέλο πάντων, τουλάχιστον λέει ταπεινόσχημα, πάλι να κοκορεύει και να καυχυσιολογήσει, έστω και από αστείο λόγο. Όταν χρειάζομαστε τόσο προσοχή από την, κατα... την καυχυσιολογία και την γενοδοξία. Ούτε για αστείο δεν πρέπει να υπερηφανευόμεθα Ο διάβολος το ακούει Αυτό λέει κάπου τη γιαγιά μου Και κάνει τη δουλειά του Και το αστείο το κάνει σοβαρό σιγά σιγά Λέμε αχ τι ωραίας που είμαι Τι ωραία που τα λέω τι Και λίγο λίγο γίνεται σοβαρό μετά Και το πιστεύουμε Το εκμεταλλεύεται και ο διάβολος Σε τέτοια περίπτωση καλύτερα είναι ταπεινόσχημος Αλλά πιο σωστά να έχεις μια εσωτερική αυτομεμψία. Όχι στα λόγια να σε ακούν οι άλλοι για να λένε τι ταπεινός που είσαι. Ας σε υπερήφωνος στους άλλους. Να μην λες τίποτα. Αλλά μέσα σου, καθημερινά έχεις αυτομεμψία. Να με έφερε τον εαυτό σου. Και πολλέ πολλές φορές, φορές χρησιμοποιούμε την αυτομεμψία για λόγους καινοδοξία Να μας πουν άλλοι, τι ταπεινός που είσαι. Ναι. Σε εξωτερικό και εξωτερικό δεν ξέρω μόνο ένα εξωτερικό ξέρω και αυτό βγαίνει όταν με θείξω <χω> δεν ξέρω σήμερα με αυτά που είναι η προετοιμασία για την αναστάσιμη λειτουργία που έχει χαρά ειδικά <χω> οι <χω> <χω> Δεν είναι πιο απλό πράγμα, δηλαδή. ε, πιο απλό από αυτό Τόσο περδεμένο Εγώ σήμερα όλες οι αρετές Και όλες οι αρετές έχουν περδεθεί Δεν μπορούμε να διαφέρει Γι' αυτό είναι απλά τα πράγματα Αφού είναι όλοι τόσο περδεμένα Πέστε μου είμαι περδεμένος χαμένος Έλεγε σε συνεχι... με Να συνεχίσουμε κι άλλα περδεμένα Οι δαίμονες, λέει, όμως μας προξενούν τα εντελώς αντίθετα. Όταν κυριαρχήσουν στην ψυχή μας και μας σκοτήσουν το νου, δεν υπάρχει πλέον σε εμά του αθελείους ούτε νύψης, δηλαδή εγρήγορση να προσέχω τον εαυτό μου, ούτε διάκριση. ούτε αυτογνωσία, ούτε εντροπή. Αλλά αναλγησία και αναισθησία και αδιακρισία και αβλεψία. Τα γνωρίζουν αυτά. Τι ωραία που το λέει, Παρακολουθήστε εδώ, είναι παρηγορητικό ο λόγο του. Τα γνωρίζουν αυτά πάρα πολύ καλά όσοι ανένυψαν από την πορνεία. Εσεί βάλτε οποιαδήποτε αμαρτία, μην κολλήσουμε σε αυτή. Και όσοι συνεστάλησαν από την Παρησία, και όσοι συνήλθαν από την Ανεσχυντία. Όλοι αυτοί λέει, μετά την ανάνυψη και μετά τη διάλυση τη πυρώσεω, ή καλύτερα τη πυρώσεω με ήττα, που σημαίνει τυφλώσεω μετά την, όταν έφυγε η τύφλωση του νου όσα προηγουμένω έλεγαν και έπραταν τυφλωμένοι μόλις τα σκέπτονται τώρα που ξύπνησαν εντρέπονται θα ελέγαμε και τον ίδιο τον εαυτόν τους ακόμη και λέω πω τι έκανα πω πω μόνο τα ξυπνήσαμε θα προσθώ, το καταλαβαίνει αυτοί είμαστε και άρα όταν έλθει η χάρη του Θεού το ότι αποκαθίστεται ο άνθρωπος και είναι πολύ όμορφο αυτό που ο άνθρωπος πω πω ότι έκανα γιατί μέσα του έχει στην φύση του την αρχοντιά το φως Τον Θεών έχει μέσα του ανθρώπου που δεν του ταιριάζει αυτό που έκαμε και ακόμη και η αίσθηση ότι προσβληθήκαμε είναι ότι δεν μα ταιριάζει δεν είναι στη φύση μας τελικά η αμαρτία δεν μας, μας κακοφαίνεται λοιπόν όταν λείψει η του Θεού τρεπόμαστε δει τον εαυτό μας Κάνουμε πράγματα που λέμε, Μα εγώ το έκανα, πώ το έκανα, παιδί μου. Αν έλθει η χάρη του Θεού, μα φωτίζει και μα ανεβάζει ο, άνθρωπος υψη... ο Θεός υψηλά. Γι' αυτό είναι πολύ λίγα τα ανθρώπινα και οι ανθρώπινε δυνατότητε. Αν δεν υπάρχει η χάρη του Θεού, χρειάζεται η χάρη του Θεού με τη δική μα διάθεση, τη δική μα ελευθερία. Δεν μπορούμε εύκολα να καταδικάζουμε ανθρώπου. Είδατε τι είναι ο άνθρωπο χωρί τη χάρη του Θεού. Μία ανεσχυντία είναι. Μία ντροπή είναι ο άνθρωπος. Τι υπάρχουν καλοί και κακοί, τίποτα δεν υπάρχει. Μόνο ο άνθρωπος που θέλει είναι κατά Θεό και ο που δεν θέλει ζήσει κατά Θεό. Ο Θεός μας καθαρίζει. Ο Θεός μας ικανώνει. Χωρίς τον Θεόν μία ντροπή είμαστε, τίποτα άλλο. Δύο λεπτοδάκια ακόμα να διαβάσουμε κάτι άλλο πιο δροσιρό από το να βάλει σάκρο σύρω. για να ετοιμαστούμε για την λειτουργία της Αναστάσεως. Φεύγε λέγει την καινοδοξία και θα δοξαστείς. Φοβήσου την υπερηφάνεια και θα μεγαλυνθείς δεν εκηρύχθηκε η κοινοδοξία στους ιούς των ανθρώπων ούτε η ψηλοφροσύνη να μη φιλονικήσεις καθόλου με οποιονδήποτε για κάτι των μηδαμινών η Άνες συγχάθηκε στην πλειονεξία απόφευγε αυτούς που την επιδιώκουν απόφευγε τους φιλοκτήμονες καθώς και τον πόθο της αποκτήσεως πραγμάτων. Και το τέλειο απόφευγε όχι σε μια διάθεση ανθρωπία. αλλά να αποφεύγει ουσιαστικά την αμαρτία. Απομάκρυνε τον εαυτό τους από τους πατάλους όπως και από τις σπατάλοι. Φεύγε τους ακολάστους όπως και την ακολασία. Διότι αν η απλή μνήμη των παραπάνω διαταράστη διάνοια, πόσο μάλλον η θέα και η με αυτούς. Συναναστρέφου με αυτούς που έχουν ταπείνωση και θα μάθεις τους τρόπους των, διότι αν η θέα των παραπάνω πόσο μάλλον η διαδιδασκαλία του στόματός των. Αγάπησε τους πτωχούς για να αποκτήσεις κι εσύ δι' αυτόν το έλεος. Μην πλησιάσεις τους φιλονίκους για να μην αναγκαστείς να χάσεις τη γαλήνη σου. Μην αιδιάζεις από την δυσοσμία των αρρώστων και μάλιστα των πτωχών, διότι έχει και εσύ σώμα. Μην επιπλήξεις τους θλιμμένους στην καρδία. Γιατί τέλει κάτι φοβερό. Για να μην μαστιγωθείς με το ραβδί τους και ζητήσεις παρηγορητάς που δεν θα έβρει. Είναι τα πιο ιερά πρόσωπα οι άρρωστοι και θλιμμένοι και αν θέλετε και αμαρτωλή, αν τους περιφρονίσουμε αν τους επιπλήξουμε αν τους κατακρίνουμε δεν θα βρούμε παρηγορητάς και εμείς όταν θέλουμε και αυτοί ήδη με το ραβδί θα μας με το ραβδί τους θα μαστιγώσουν ενώ οι φυσικά πνευματικά μην περιφρονήσεις τους ακροτηριασμένου διότι στον άδειο όλοι θα βαθίζουμε νησότιμα αγάπησε τους αμαρτωλούς μίσησε τα έργα τους και μην τους καταφρονήσεις για τα ελαττώματά τους μην τυχόν και εσύ πειραστείς με παρόμοια θέλουμε να αποφύγουμε την αμαρτία μην κατακρίνουμε αυτούς που μαρτάνουν, γιατί αν κατακρίνουμε τον αμαρτώλο είναι εξάπαντος πνευματικός νόμος είναι αυτό δεν μπορείς να τον ξεφύγουμε θα πέσουμε στους είδους πειρασμούς και στις είδες αμαρτίες δεν υπάρχει πιθανότητα να το γλιτώσουμε. Επαναλαμβάνομαι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αγάπη τους αμαρτωλούς. μίσησε τα έργα τους. Και μην τους καταφρονήσεις για τα λατώματά τους. Μην τυχόν και εσύ με παρόμοια. Ενθυμίσου ότι είσαι κοινωνός της γεοδους φύσεως και ευεργέτη τους πάντες. Αδιακρήτως. όλου Όλους. Όπως ένας Άγιος που προσευχόταν και για τους δαίμονες. Ε. Ευεργέται τους πάντες. Αυτός είναι ο χριστιανός. Όταν όμως λέγεις είναι καλός, είναι κακός, είναι δικός μου, δεν είναι δικός μου, είναι Έλληνας, είναι Τούρκος, είναι δεξιός, είναι αριστερός, δεν ξέρω τι, τι βγάζουμε με το μυαλό μας, πλούσιος, φτωχό ή κακός ή καλός. Δεν ξέρω, εδώ λέει κάτι άλλο. Εν ότι είσαι κοινωνός τη Γιώδος και ευεργέται του πάντε. Να μην επιπλήτης όσους έχουν ανάγκη τη ευχή σου και να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους της παρηγοριάς για να μην απολεσθούν και σου ζητηθούν οι ψυχές των. Λοιπόν όταν δούμε κανένα αμαρτωλό στην εκκλησία και θέλουμε να το διορθώσουμε χρειάζεται πολύ διάκριση γιατί δεν έχουμε αγάπη και δεν έχουμε παρηγορητικό λόγο, μαζί ίσως και με την επίπληξη, θέλοντας να τους σώσουμε, τους καταστρέφουμε, και θα μας ζητηθούν οι ψυχές τους από τον Κύριό μας. Το καταλάβαμε αυτό. Θα μας ζητηθούν οι ψυχές του. Να μην αποστερείς αυτούς από τους μαλακτικούς λόγους παρηγορία. για να μην απολεστούν και σου ζητηθούν οι ψυχέ του. Αλλά μη τους ιατρούς, που θερα... δέστε τι λέγει ε που από διάκριση που θεραπεύουν τα θερμότερα πάθη με ψυχρότερα φάρμακα και τα ψυχρότερα πάλι με τα αντίθετα. Όταν άνθρωπος λοιπόν είναι σκληρημένο θέλει θερμότερο φάρμακο για να πονέσει. Κάποιος που είναι ψυχραμένος μέσα στα πάθη του θέλει, συγγνώμη, κάποιος που είναι σκληρημέ, που είναι τα θερμότερα με τα ψυχρότερα πάθη και τα ψυχρότερα με τα αντίθετα. Και τα ψυχρότερα πάθη, όταν ο άνθρωπο είναι ψυχή, η καρδιά του δεν έχει ζήλο, θα το θερμάνει με την καρδιά, με την αγάπη σου, για να μπορέσει να ενεργοποιηθεί. Άρα πότε έτσι ή πότε αλλιώ. Κίνητρο είναι ο άνθρωπο να λάβει παρηγορία. Παρηγορία δεν είναι να του πούμε ωραία λόγια. Παρηγορία του δώσουμε ελπίδα ότι και αυτό είναι ο Θεό. Να του δώσουμε την ελπίδα ότι και αυτός μπορεί να στραφεί στον Θεό και έχει δυνατότητες. Έτσι ή αλλιώς. Τελειώσαμε. Ποια είναι η κοινωσία. Ναι. Ε, είναι, έχουμε ανάγκη για μία γυναίκα η οποία μπορεί να προσέχει μια άλλη κοπέλα που είναι ασθενή και να έχει κάποιες στοιχειώδεις νοσηλευτικές γνώσεις.